Ξανά στον αέρα λοιπόν με το 22ο podcast. Ορόσημο έτσι. Μην, ξεχνα... Μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει καμία καμπανά δεν, <laughs> ε, δεν <ξεχνιόμαστε. laughs> okay, όχι όμως είναι. Όχι εντάξει ορόσημο. 22ο λοιπόν podcast του newsfilter.gr ναι, και, ναι, και εγώ έχω κόμμα την απορία σου. σε κόβη να πούμε. Άντα, πείς, πείς, πείς. Και είναι το χριστουγεννιάτικο <laughs> podcast του newsfilter.gr Το πρώτο χριστουγεννιάτικο podcast. Για το... <laughs> το... Και θα έχει που το 2007. Τι ε... ε... το πρώτο χριστουγεννιάτικο ή και δεν είχαμε σαν να κάνουμε. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο για το 2007. Γιατί, κοίταξε και στην πρώτη που βγάλαμε... Δεν είναι, είναι από το χονιάτικο. Ε, ναι, αλλά πάλι... Έχει εκείνη φυστημία. περίοδο θεωρείται ότι είναι εξουγελία, εξουγελία. Τέλος πάντων, mm. και mm. να πω ότι γιορτάζω και γιατί είμαι Χρήστο. Και χαίρομαι γιατί θα πάρω δώρα πολλά. Σε 10 μέρες πάντων. εγώ να ρωτήσω, mm. αν <laughs> ε, πέρα ο Άγγελος μετα... που πατήδες <laughs> με τα κινητά του μας έχει πλήξει από τα μηνύματα. Εντάξει δεν δι... λοιπόν, ε, να, να πούμε εφήσει. πέρα τον άλλο, εφήσει, να ότι τη... ηχογραφούμε σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα γιατί χιονίζει έξω. Ναι ναι έχει επίσης έξω. Απίστευτο και χριστουγεννιάτικα σου για το Επίση του Άγγελος εδώ πέρα κάτι και τη μητέρα του Άγγελου. Συνεχίζεις να τυπώς τα και δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι, το χτίζως. Θα γίνει θα κάνεις φορσάριο. Τι, πώς να ρωτήσεις εσύ. το... Ήταν λέει μήνυμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω καταλάβει το δόσημο. Και θες να audio Κοίταξε. Α, το δεν Το... που το το Τι, έτσι. Έχουμε να πάρουμε η αλληλόση δεν θα πάρει το θα πω θα στείλω ο ελευθερμα μάλλον Nick και εγώ Ξέρουμε και εγώ Θα βάλουμε το Θα βάλουμε το πλαγγί Το οποίο μπορεί να βοηθήσει Εντάξει Άγγελοι πώς πάσουμε τον διαγωνισμό λιγάκι Εντάξει είχαμε το σκοπό ιερό και σε να Καλώς μου ήταν ο Ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για το διαγωνισμό. Τι είναι αυτό. Λίγα λόγια, okay. Τι είναι λοιπόν, ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός είναι το public pet. Απ' το public pet. Όχι, απ' το public και λέγεται public pet. Mm. Και okay. τις παν, κάνεις ένα profile εκεί πέρα. Βάζεις μια εικόνα και ένα ψευδόνιμο σου που δεν έχει κανένα σημαντικό. Διαλύεις και ένα δω από μια λίστα. Το οποίο mm -hmm. εδώ είναι όλα ακριβά. Στο πούμε 500-600 ευρώ το καθένα standard. Έτσι. Και μετά παίρνει τις ψήφους και πώς παίρνεις η ψήφος. Λοιπόν έχεις μια συγκεκριμένη σελίδα που είναι η δικιά σου, ξέρω εγώ, public pat, κάθος, το username σου, κάθος Vault. Αν βάλεις την αντάξια καταλάβει τι βγαίνει. The username και... <σχελίδι> και όποιος σου πατάει αυτό εδώ πέρα παίρνει μια ψήφο Μόνο καθένας μπορείς να ψηφίσει μια φορά την ημέρα. Θεωρητικά, yeah. γιατί πραγματικά μπορείς πολύ περισσότερες. Και... Yeah, yeah, yeah. <σχελίδι> να μην τα... Να μην τα πούμε αυτά γιατί... Γιατί άμα δεν πεις τα γηγαίνεις και θα ακούς και θα... Ναι, δεν κόλπω. Δωδωδείχνουν τη κόμμη του. Πασκα πες είναι καλό, παιδί μου, αυτοί που ακούν το newscast θα σε ψηφίσουν αν το ακούσουμε, παιδί μου είχα βάλει και στο yeah. news <laughs> <σταλήθη> και στο δικό μου blog, μπάνι. Είχα στείλει και στο facebook μια βδεμινταγιά μηνύματα Ναι, είχα πάρει και εγώ ένα δεν φίλος Είμαι Είσαι Ναι, θα είσαι, θα κάνω adsense Δεν θα Yeah. Yeah. Γιατί πρέπει να γίνεις πάμπες όσο πούμε για να κάνεις την εικόνα. Yeah, ναι, σχόλια παντού προφανώς, με το αυτό προφανώς, που κάτω, προφανώς, δεν το Εγώ δεν Εγώ σκέφτηκα να βάλω στο άλλο. Σκέφτηκα να στέλνω email κάθε μέρα. Εγώ κάτι πιο, πιο πρακτικό. πρακτικό. Δεν ξέρω αν να το να δεις με το χέρι Όχι, όχι. Πρέπει να μπεις μέσω chat client στο MRC και να στείλει προσωπικά μηνύματα Δηλαδή εντολή, αυτό το Αλλά το έχει εντολή δική. Αν πεις να μου γράψεις σε commentsς στη βγάλει. Ναι. Και μπορείς να στείλεις ρε παιδί μου, αλλά να βρεις το μήνυμά σου να μην είναι πολύ spam γιατί οι περισσότεροι τα γνωούν αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπορείς Βο... να πεις ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το σχεδόν μου θες. Κάτι πάνω που έχει βοηθηθεί. Εντάξει, εγώ Εντάξει, δεν εγώ συμμετέχω εγώ. οπότε δεν έχει νόημα να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν συμμετέχεις ρε παιδί μου, άμα μπορείς να κερδίσεις, κέρδισε. 30. Μέχρι 20. Απ' τις 20 μετά. Α, ναι, είναι μόνο η 10η έχεις αφούς κάνεις τρεις ψήφους okay. είσαι... και ο δέκατος που μπέμε τώρα να φτάσω που είναι έχεις 667 το όλο και καλύτερος ναι αλλά να ξέρεις ότι και ο... ε, αυτό που σου λέω εγώ αν πιασεις εχει έχεις 4-5 τέτοια κανάλια που είναι μεγάλα ελληνικά μόνο και διότι έχω εις γάλα Α. δηλαδή στέλνεις στο πόβες που πολύ μεγάλης αυτής δεν το ξέρω εφα το Γιατί είναι αλληλεκτική που είχα Α, όχι υπάρχει κι άλλο Άμα βάλω το zonar με ακρίβει IP μου Δεν μπορώ να κάνω όσα κλικ θέλω Δεν το ξέρω Δεν το ξέρω Μπορεί να πιάνει και με το... Με το... Με το... Με το... Με το... Κοίταξε αυτό που σου λέω εγώ είναι... Αυτό που σου λέω εγώ είναι... Αυτό που πρέπει να το cookie μετά με παρεμπιπτόντως mm. αυτά που λέμε και τα level είναι. εντάξει ισχυρίζεται γιατί μέχρι να βγει το podcast θα έχει τελειώσει ο Πώς πει, Όχι πέμι, εντάξει εντάξει το κάνω ρε παιδί μου εντάξει άμα μπορέσεις άλλος να κάνεις λοιπόν, τα λοιπόν, θα κάνεις Τέλος πάντων πάμε με ήμουνα που θα καλός έτσι Όχι είμα, έτσι τώρα δεν το πολύ έτσι Κάντε αυτό αν έχει αποτέλεσμα το συζητάμε μετά πάλι ξέρω θα το κάνω. Ωραία, τώρα ας πούμε λίγο τι θα συζητηθεί στους συγκεκριμένους υπόδειες πέρα από τον ειγωίσμα που συζητήσαμε Αυτό είναι λίγο ήδη, ας πούμε. Σπου... Ε, ναι, βασικά σήμερα δεν έχουμε τη μαθαίματα Μπορά. γενικότερα, ας πούμε, δεν έχουμε πρόγραμμα, mm. οπότε θα τα βρούμε τώρα. Πάντως σίγουρα θα συζητηθεί η δίκη του blog.gr, Σωστό. Και... Συγκεκριμένα η δίκη. Ναι, η δίκη που δεν είναι. <laughs> Αλλά μην τρέλεις από τώρα και. Εδώ πέρα από το Λυσί, πήγε χθες σε μία παράσταση θεατρική, θα μας πει Κάθε λίγα το λίγα λόγια, στο τέλος. Είδα την κατσαρίδα, mm, κατσαρίδα. Πολύ γνωστό θεατρικό έργο και της και Αθήνα γενικά στην Ελλάδα. Έχει γίνει πολύ in τελευταίου σκεπτόμαστε... στις, μέρες, στους, στις να περιλάβουμε και ένα εορταστικό θέμα, <laughs> αν μπορέσουμε. Αν περιλάβουμε. <laughs> yeah. Την τιμής πλέει στο παιδάκι, σε πριλάβουν Εντάξει, εφού είσαι απόστυπο γράμμα, τι να... Και... Τι άλλο αυτό το θέμα, το οξυμιάτικο Τι ερωταστικό τι θα Θα έπρεπε να μπορεί το Google, άσχετο λίγο το αυτό Να χρηματοδοτεί και τη διεφήμιση πηγήνται Δηλαδή θα πούμε να διαβάζουμε τις να λέμε live και να παίρνουμε αυτά για το ε, ίσως, αυτό δεν ξέρω, ε, βασικά... θα πέσει μια φιλοσοφική πάνω σε αυτό το θέμα, σίγουρα Κάπου είχα δει ένα θέμα, δεν είμαι σίγουρος όμως τώρα, αν καλά Που... Εγώ είχα δει ένα θέμα, είχε... αλλά τίποτα, τίποτα, τίποτα. Που είχε να κάνει με τη με την μουσική, γενικά, είναι σε... Σε μας <laughs> Δεν ξέρω που το είδα, αυτό είναι το θέμα, και γενικότερα μπλόξτε, μου, για ώρα Εσύ, και το είδε, το είδε που έβαλε. Το? Το room, Υπήρχε στο link και παίρνει... Όχι, όχι για αυτά τα είναι είχαν κάνει σχετικά. Έχει και για το βρετανικό στόλο ότι τους κάνανε. Πάνε πέρα να δεις. Πώς, τους κάνανε. Τους δίνανε κάθε μέρα. Τους δίνανε κάθε μέρα για να τους κρατάνε Λοιπόν. Θα μου τελείωσουν εισαγωγή. Όχι. Τι είναι ωραία. Βασικά έχουμε περάσει την εισαγωγή. Εμείς πάμε για το άτομο τώρα. είναι <laughs> για να πει το ψηγεύει το Καλά Σιωπή. Η σιωπή πως, είναι. Η σιωπή έξω από εδώ πέρα, για όσους Λοιπόν, τότε είτε με έντυπη κατηγορία φορά, με το ρίχνει εσύ που το, έχεις, που το έχεις και, και δεν το έχεις συνθήσει. Εγώ... εγώ πάντως... Ωραία, λοιπόν, θα, θα τελειώσουμε το intro αφού ναι. το πιο τελευταίο του πρώτου το καφέ και πάω στην δεύτερη. Να πούμε <στολί> ότι ο εδώ πέρα πήρε και τη δικιά μου κούπα καφέ γιατί τα, ο Άγγελος τον έκανε και εγώ δεν μπορώ να γλυκού. του γλυκού, δεν Και ο έχει ό,τι πάνω, τη λέει, καρκίνος εγώ είμαι καρκίνος, ε, καρκίνος δεν πότε. Αλλά Εγώ καρκίνος δεν κουβού πότε είδο Εγώ το τον, τον καφέ δεν ήθελα. Να σου πω το σποντι. Εγώ με κάτι Δεν ξέρω. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> όχι, βόδι Γιατί ο βόδι, γιατί είναι το το είναι οδια. Πώ ε, το κινέσου αυτό. Το χρονιά. Δεν πάει με μήνες. Εντάξει τώρα θέλω λαγούω πιο πολύ γιατί Μα Αν πιο πολύ τέτοιο να δεις το Ιπτιακό. Θα σε αρέσει Στο Ιπτιακό Το Ιπτιακό είμαι όστηρης. Εγώ τι είμαι. Ε, γαλλικά. Ε, τι να σου πω, τα Φτάνει. Ναι, τελείωσε το intro, παιδιά. Λέγεται γιατί εγώ άλλαξα του blogmy.gr Τι Θα είχαμε την δίκη του blogmy.gr Κοντέψε να έχω την δίκη Η οποία αναβλήθηκε τελικά και πήγε στις 18 Δευτέρου του 2009 Doink! Απίστοφτο έτσι! Καλά δεν να χαζομάραια, δεν τελείσες το Δηλαδή άστο να αφήσουν τον άνθρωπο σε τυχεία του επιτέλους Πάρα πολύ traffic σε <laughs> ε, βασικά, ήθελα να αναφερθώ στο πόσο ξελίχναμε τα πράγματα γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο στο metablogging.gr Υπάρχει το link στα show notes του επεισοδίου που Και μπορούμε να αναφέρουμε λίγο πώς έγινε yeah, πώς, η κατάσταση στα δικαστήρια <χαλά>, ανέφερε λίγο, αν θες ε, Βασικά, ε, αυτός που είχε το metablogging, πώς το λένε Νίκο Ο Νίκος Ο Νίκος, έφτασε εκεί πέρα πολύ νωρίς και περίμενα να έρθουν και τα άλλα άτομα που θα εκπροσωπήσουν τους bloggers περίπου στην υπόθεση αυτή Αυτό είναι που λέμε τύχη μόνος βαρύς, έλα απόψη νωρίς Τι λένε, βάζες, πάμε κάπου σοβαρά το δέτοιο Αφού είχουμε εδώ πέρα Και μετά γράψεις εσείς το άρθρο, πολύ γέλιο και πολύ γέλιο Είναι πολύ γέλιο, βέβαια Σοβαρό, σοβαρό podcast να κάνουμε πως ποτέ, πολύ γέλιο έχουμε στο δέτοιο Και τα σοβαρά που κάποιες αρχή τη χαϊρίδα με, δεν είχαμε όντου Έλα, σοβα Σοβαρά. Θέλω πάνω, ας αν λίγο στη δίκη. Βρήκαν εκεί πέρα τον Αντώνη τον... πώς το Πώς. Τσιπρόπλο. Το Τσιπρόπλο, ο οποίος ήταν λίγο από το τύπο Γιατί... Ε, κι εγώ δεν ήμουν αχωμένος. Αν τον Λίθεο μου κάνει μήνες επειδή έβγαλα το τέτοιο. Ωπα κάτσε Ε, δηλαδή. Έλα, υπήρχε Λάιμε υποστήριξα από άτομα και μεγαροβλόγες γιατί τούβηκε το άκουσο λέει. Τουλάχιστον <ΣΛΟΣ> <ΣΟΣ> <ΣΟΣ> πριν. <Απ' σαφέροι. ΣΟΣ> ε, ωραία, ήταν ο δικηγόρος τώρα του Αντώνι και ο δικηγόρος του Ιακώπουλ που κατέφυγε <ΣΟΣ> εκεί πέρα κατά τη... Ε, τι ώρα ήταν δεν θυμάμαι <ΣΟΣ> κανένας... Ήθελα να πιει και καφέ και άριξε λίγο. Μίλησαν λίγο οι δικηγόροι, τα βρήκαμε μεταξύ τους και λέω ότι πρέπει να αναβληθεί η δίκη. Θα ζητήσει τώρα ο δικηγόρος... Δεν πας το λόγο τώρα. Πέσει το λόγο γιατί εγώ. Κάλλη λίγο που το σκύει. Ε, Πες το, oh, το λόγο, Γιατί αναβληθήκε η δίκη λοιπόν. γιατί άλλαξε διαίχνηση ο Ένναβων. Ναι. Έχει και η Αίγυπτος. Και... Κόμπλος. το λέει. <laughs> <laughs> και... και, δε... και εμάς, μήπως. Και δεν πήγε η κλήτευση. Για να <laughs> καταλήξουμε. Το... πήγε η η κλήτευση είναι ένα χαρακτήρα που σου πήρε το σπίτι και σου λέει «ξέρε εγώ», στη στάδιο του γνώστου, αν κοιτάζει ώρα θα δικαστεί η σου και περνάει η κλήτευση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ το ξέρει η μισή Ελλάδα, όχι τα τρία τέταρτα, δεν το ξέρει ο ίδιος. Ουσιαστικά, δηλαδή αυτό ισχυρίζεται ότι άλλαξε σπίτι και δεν πήρε την κλήτευση. Ναι, γιατί πήγε στο παλιό σπίτι. Ναι, πήγε στο παλιό σπίτι, ε, και, ε, αλλά δε... εγώ νο... νομίζω και είναι και το λογικό αυτό, ότι η κλήτευση πάει και στον δικηγόρο. Οπότε κάλεσε να μπορούσε να το πάρει και να του πει Κοίταξε, ήρθε αυτό αν δεν το... Καλά σχεδόν ο Δικηγόρος γιατί δεν είχε πέρα, ας πού, Στην τι... τελική ακόμα και Εκτός... αυτό, ο Εκτός... Δικηγόρος πώς το ήξερε, ας πούμε Εκτός σου, Εκτός... δε βέβαια τι... δεν ξέμουν το νομικότεο, ας πούμε, ότι... Δεν το πάρει στη... Στοι... Εντάξει, ευχαριστούμε, okay. Εδώ το ξέμει η Ελλάδα, έτσι, ότι πότε ήταν. πω ότι ήταν η... Σύντο γεγονός Βιαζόταν κιόλα να γίνει δίκαια, να βρει το δίκαιο και αυτά εδώ πέρα πέρα. Δηλαδή όταν... Πρωτοί πρωτοί έκανε αρχία, τη μήνυση... έχει, έχει ναι, έχει ήδη περάσει κανένα... ναι, άλλο πέρας, θέλω πέρας, να πω. Πέρας, ότι έκανε πέρας. τη μήνυση και έλεγε, ξέρω εγώ ότι έχει δίκαιο στη σίγουρα και ότι αυτό πράγμα πρέπει να σταματήσει να βρίζουν τον οποιονδήποτε και όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι... την κάνει μελφά παιδιματάκι τώρα. Κι εγώ αυτό νομίζω, γιατί... εντάξει, γενικότερα η δημοσιοποίηση που έπεισε ήταν πολύ μεγάλη και ξαφνικά απέκτησαν όλοι οι άποψες πάνω στο θέμα. Και δεν είχε και τότε... και το που ήταν, ήταν αρνητική η άποψη Φυσικά για το διακόπτη. ήταν αρνητική η για και για αυτά που έκανε. Και επίση θέλω να ότι είναι ψυχολογικό πόλεμο απέναντι στον Αντώνη, ο οποίος πρέπει μέσα σε ένα χρόνο υποστεί πάλι αυτή τη διαδικασία. Ξανά, και ξανά Μα αφού. είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα, γιατί... Έχει, το... Έχει, καταρχάς ε, νομίζω ότι όλο αυτό, μετά από την ε, αρχή του πράγματος αυτού, το blog μη σταμάτησε να λειτουργεί. Το έχει παγώσει δηλαδή. Έχει τελειώσει δηλαδή να έχει τη δουλειά του, αφού που έκανε. Αυτό σίγουρα έχω χει. Ναι, νομίζω είναι παγωμένο από τότε. Το είχα δει κάποιο άρθρο τότε που είχα ασχοληθεί λίγο. Εντάξει, να μου βγάζει θέματα μόνο γι' αυτό δει πια. Όχι, αυτό είναι... Δεν είναι παγωμένη. Αγριγή, πάτη, αγριγή, αγριγή. Απλώς ε, δεν ε, το ενημερώνω τόσο πολύ. Αυτό σου τον... λέω. Έτσι νομίζω εγώ. Πάντως αυτό που πω, και... θέλω να πω... Χαθρίζω το τελευταίο άρθρο τι λέει. Ναι, τότε σου πάμε Να, να πήρε. αυτό είναι το τελευταίο άρθρο που είχε βγάλει. Και λέει α πούμε ναι, ότι ναι, ναι, ναι. το πάγωσε και περιμένει να δει τι θα γίνει με τη δίκη γιατί μπορεί να θεωρηθούν και τα άλλα πράγματα που κάνει παράνομο. Όταν έχει ένα να σου λέει α πούμε 3 δικαστήρια δεν μπορεί να συνεχίσεις να βάλει εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση θα βγει πέρμπου. Mm. Εντάξει, μην ταλαφουν και τα λαθούν και όλα αυτά. Ναι, θα δικαιωθεί σίγουρα. Αυτό είναι δικαιωθείς δικαιωθείς αυτός δικαιωθείς. ο ψυχολογικός πόλεμο που. Εγώ αυτό που, που θα έλεγα πάντω είναι αν τελικά από ξύριε τη μήνυση ο Ιακόπουλο να το κάνει μετά αυτό μήνυση για σοκολτατική διστήμιση για ψυχολογική διαταραχή και τι για πράγματα πώ λέγονται αυτά. Για ψυχική φθορά και τέτοια. Εναι, γιατί τώρα δεν γίνονται τα δικαστήρια... Ένα <σταστά> είναι αυτό. αυτό. Δεύτερο είναι δεύτερο ότι... Ήρθα για να το πείξετε. Ευώ... Δεύτερο, δεύτερο είναι ότι σκέφτομαι ότι σκέφτομαι με αυτό το πράγμα... που δεν πρέπει να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Γιατί να ασχολείς <στά> με μια μίσου που σου έχει κάνει ο Άλλος. Ναι, θα είναι και λίγο νομικά ζητήματα. Βέβαια, να πούμε ότι ο Τσικρόπλος κέρδισε σε ένα επίπεδο... Βέβαια, όχι με τόσο πολύ ευχάριστο τρόπο. Ότι πλέον το ξέρουν όλοι. Αυτό δεν θα έτσι. το έλεγα. Οπότε δηλαδή αν επαναλειτουργήσεις το ή όχι. Έχει... Όταν επαναλειτουργήσεις το blog θα πει, έτσι. α, εγώ δικαιώθηκα και θα μπουν όλοι να το δουν. Εντάξει, ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Απλώς αυτό που έλεγε και ο Νίκος στο, στο, στο, σε κάποιο άλλο άρθρο του είναι ότι δεν το γνωρίζουν όλοι οι bloggers. Και οι νέοι bloggers ειδικά. Να φανταστείτε, όταν ξεκίνησε το, το, αυτό το πράγμα με τα blogs, είχαμε πολύ λίγα blogs ελληνικά. Mm. 200-300 και τώρα έχουμε 27.000 και δεν την ξέρω την υπόθεση. Δεν είναι, το ξέρω όμως η μεγάλη είναι σημαντική και επηρεάζουν κάποιοι πολύ Αυτό είναι <σχει> καλό Ναι να ακουστεί, να, τα, να το κρατήσεις τώρα ζωντανό να μην ξεχαστεί η υπόθεση <σχει> και μπορεί μετά από ένα χρόνο να έχει περισσότερη... ...και, και σωσήν, πληροί, αλήθεια, για μένα έτσι που σου η κατάσταση ας πάρει μετά τη φήμηση και ας πάει καλά. Γιατί εντάξει τελείως <σχει> ναι, ναι, ναι. αφού το πείραξε ας... αφού έχει δίκιος δηλαδή αυτός ας από την κατάσταση δεν πειράζει. Γιατί ίσα και ίσως που έχει βγάλει αρκετά χρησκεδικά στο blog του ε, ο Τσικρόπουλος επειδή του θέματος, οπότε βλέπουν και άλλως πως είναι η κακή προσέγγιση αυτού που θέλει να κάνει μήνυση. και τέτοιο. Αυτό που λένε ο Μπερική και, και ο Νίκος το έλεγε και άλλοι ότι ε, αυτή η υπόθεση θα κρίνει το μέλλον της Μπρογκόσφερας εγώ δεν το πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι μεμονωμένο γεγονός και μάλιστα ήταν, ήταν μια λακία, γιατί είναι ο πότος, είναι τόσο πολύς, είναι Εγώ σκάτ, ναι. αυτό που δεν δεν έχω πει φορά που τους είναι, τι το, πήραζε το 10ο πόδι. Τι το Τι αυτά τα δύο links που δεν θέλω, και όμορφα δηλαδή, το πρωτότυπο είναι δικό μου ή ξέρω εγώ βάλτε ένα reference ή βγάλτε αυτό το κομμάτι κλπ. Θα το σκεφτούμε σοβαρά και θα το κάνουμε αν ε, θεωρούσουμε ότι έχει δίκαιο. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε όχι για αυτόν και αυτόν και αυτόν τον λόγο. Το συζητάς, δεν πας να κάνεις κατευθείαν μείνηση. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος, ας πούμε. Αυτά ήταν. Περιμένουμε μέχρι το Φεβάριο του 2009. Ε, πάλι. Μάλλον, πάλι. Πάνω, νομίζω θα περιμένουν μέχρι τότε και θα το λήξουν τότε αν είναι. Μπορεί να αποσύρει κάποιος διακανονισμός. Ναι, διεπιευθυμός κάπου σε διάρκειο. Μπορεί να γίνει αυτό. Okay. Ωραία, θα προσπαθήσουμε okay. να είναι ονομαστικιά από που... τα άλλα μπλόξ. Να... Αν μάθουμε κάτι, θα το αναφέρουμε okay. κάπως κάπου κάπου. Ετοιμάζω τι ζητούσατε και δεν μου λέγατε κιόλας Ετοιμάζουμε εκστρατεία Σαχάρα Τι Guys Κοίταξε εμένα η απεριέ μου είναι άλλη Γενικότερα επειδή μου, την ημέρα των Χριστουγέννων Ρίσως πώς την περνάτε Να είστε ετοιμάζουμε Εγώ τι ξέρω Εντάξει, έρχεται να τα βιουργήσω για να κανεί κάνει τίποτα ειδικό είναι το προϊόντα να πας για ένα ψώνι Δηλαδή ε, ο ε, άνθρωπος του ε, παιδί μου ε. λέει ανήμερα δύσκολα, παραμονήσουν τα σου πας γευσόνια Ανήμερα πες να είναι καστά. Ανήμερα έτσι. Άρα, τε... Εντάξει, προετοιμασία για το... το τραπέζι του Μεσημέου θα που θα έχω ξέρω πολλοί, για να φάνω και έτσι και φορά ε, Μετά πήγα ένα καφέ παραλία ή Ποσειδόνιο Με τις... Ε, ε, ε, ε, ε, <laughs> πάλι με τους συγγενείς με τις αδέρφες να με τις πράγματα ε, Και μετά ξέρω εγώ, συνάντηση με τους φίλους πάλι άλλο καφέ και να φανταστείς <συσίλω> ότι εγώ <είμαι> ο αντιπλητής του καφέ, του γιου πενήντα. Όταν λέω καφέ δεν και εντάξει έχει μόνο καφέ καφέ, το παν <συσίλω> του το τα τραπέζια που είναι καφέ και μετά <συσίλω> τα που είναι καφέ. Εντάξεις, ξέρω συνέχεια είχε από ή για μια ταινία που <συσίλω> δεν είναι κλειστά βασικά <συσίλω> Όχι, δεν είναι κλειστά, κλειστά είναι το πρωί, τα τα Τέλος πάντων, γενικά εγώ μου, την ημέρα των 21 την έχω με συγκεκριμένο τρόπο οργανωμένη στο μυαλό μου για yeah, κάποια be. πράγματα μπορεί να κάνει ο άλλος. Για Εν παράδειγμα, εντάξει το πρωί ε, συνήθως εγώ προσωπικά δεν βγαίνω το πρωί και όπως λέει ο Χρήσος περιμένω α πούμε για το μεσημέρι που θα φάμε όλοι μαζί. Τώρα το mm. μεσημέρι, επειδή είναι και λίγο ε, δεν θα δουλέψουμε εκείνη την μέρα ή να κάνεις κάτι για τη σχολή και αυτά. Μπορείς είτε με συγγενείς, είτε αν δεν θέλουν και θέλουν να κουραστούν με φίλους να μαζετήσεις και ένα της μια ταινία Αλλά προσοχή πάντα στο κλίμα έτσι, όχι την άλλη Έχει αρκετές που είναι ξεκίνηση Όχι το Die Hard Το Die Hard όχι, το 2-4 Μπορείς να είσαι στο Home Alone yeah. να θέσεις Το Die Hard το ένα ήταν νομίζω κάτι από την πρωτοφωνία, κάτι με χιόνια, τι θυμάμαι Είχε ένα Α, ήταν ναι, το, ναι, το ένα. Ήταν ένα πάρτι στην αλλαγή του χρόνου, κάτι τέτοιο έγινε επίτευγμα. Εγώ πάντως βλέπω συνήθως κλασικά τέτοια όπως το εκδότης μας κάρου του Ντίκεν μιας μοναδικής ιστορία Τα βλέπω πάντα ίδια. Όχι, έχουν διαφορετικές εκδοχές και Καλή... εκτελέσεις. εκτελέσεις. Ναι, ακριβώς. Πέρσι είχα δει, όχι πέρσι δεν είχα δει τίποτα, λόγω ειδικής περίστασης, προπέρσι είχα δει την τελευταία εκδοχή που ήταν πολύ ωραία <σχελίου> Ε, πέρσι ήταν να δούμε μια να αντιπολεμική να τοποθεσία και είχε να κάνει με, με δύο στρατούς που είναι, α πούμε, Χριστούγεννα και είναι σε αυτοπραξίες και αποφασίζουν για όλη την περίοδο να μην κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου, και να... Δηλαδή όποια και να κινεί το άλλος να μην το επιτίθεσε Και μέσα από αυτό, ρε παιδί μου στο τέλος των γιορτών, επειδή βοηθούνται κιόλας, όχι μόνο... Ξεταματάνε τελείως τον πόλεμο, ξέρω εγώ. Φασίζουν ότι πρέπει να σταματήσουν, ξέρω Give Peace a chance. Αυτό. Και έχεις κι άλλες, έχεις πά πάρα πολλές ταινίες που μπορεί να δει κάποιος. Τώρα, ναι. Ε, Απόγευμα προς βράδυ, πάλι τάκη, μπορεί να βγει έναν ελεγχομένο έξω από τους φίλους κλπ. Ή και κάποια βολτά, άμα δεν πρέπει καιρός. Εξαρτάται δηλαδή. Για μας έχεις χαρισμένα έτσι έχει όπω τώρα ξέρω εγώ είναι και ωραία. Πετά, και εντάξει του βραδιού του πολύ αργού, εγώ δεν είμαι, δηλαδή θα πω 2 ώρες το βράδυ να πάω να ανασκεδάσω μετά. Ε, εντάξει το για να δεν έτσι έτσι έτσι πρωτοχρονιάκι. Αν θα βγεις. Ναι, καλά. συμφωνώ σε αυτό. Ο, κάτι άλλο έχουμε άκρει, το καλό, μισό του πέτρα στο στούγεννα. Αν είμαι. Ναι, Βράδυ. γενικότερα επειδή μου μες τα Καρδιανο... γύρω στο στούγεννα, που... λέγαμε να κανονίσουμε μία ανοιχτή συνάντηση news filter, κάπου. Α, μου ναι. έλεγα για άλλο, αν δεν σου πάνω για παιδιά αυτό. Αυτό το πούμε ή όχι. Στο Outer όχι. Σ' Outer όχι. Σ' Outer όχι. Ναι. Τώρα. Πες τώρα. <laughs> Εδώ είναι. με τα παιδιά λέγαμε να μια ανοιχτή συνάντηση, μπισθούφιλτε Σας πάρε, ελάτε λίγο, ελάτε θα σας κεράσουμε και το καφέ Όχι, θε... ναι, <laughs> <laughs> <laughs> θα είναι, όχι, το όχι πήγαινε αλλού Ότι κατά βάση θα είναι, δεν Δε θα έχει το στυλ να αποσυγγίζουμε ακροατές Θα πάμε εμείς κάπου, ούτως ή άλλως για να μοιάξουμε το έξοδο Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει για να γνωριστούμε να μιλήσουμε και να πούμε στο κλίμα εν πάση περιπτώσεις ή ως newsfeeder ε, οπουδήποτες. Πάντως αυτό ατρόφιες. δεν θα γίνει ανήμερα, να πούμε θα γίνει πιο πριν. Εν πάση περιπτώσεις μόνο δεν κυλάς μου η μέρα. Προφανώς. Και όσοι είστε της άνοιξης και ακούτε το podcast είστε στο live. Εφ' πόσε φορές. Θα βγάλουμε και κάποιο άρθρο λογικά για να πούμε περισσότερα στοιχεία όπως μέρα, ώρα και τα σχετικά. Α, λογικά θα είναι 23. Ναι, λογικά θα Ναι, λογικά 23. Γιατί 24 κάπους θα έχει δουλειάς λογικά. Δεν θα έρθει. Οπότε μια μέρα πριν. Είναι και παράμιξη. το σκέφτομαι και αλλιώς. Δηλαδή άμα, έρθει, άμα έρθουν και κάποια ακροατές μπορεί να υπάρχει ένα feedback. Δηλαδή πώς βλέπετε το site, αυτό το comment που δεν το παίρνω ποτέ. Εγώ θα έλεγα... Από τον με το ποιος θα έρθει, και αν δεν έρθουν και καθόλου, εντάξει πάλι μπορεί να γίνει, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και να το προβάλλουμε. Σαν event. Δηλαδή άμα έρθει ο θα δημοσιευθεί και στο site αν θέλετε Εντάξει δεν είναι υποχρεωτικό και θα έχουμε και καπέλα φουγιά, και τέτοια και θα είμαστε... θα σε Λίγο μπάμισης Καπέλα αυξαντιάτικη. Τελείω η λοιπά. Θα έχουμε και τρίγωνα και θα λέμε τα κάλλια. Ναι, έχω στάνταρ, είναι... Πού... <συμίλαια> <θα> έχουμε... <συμίλαια> <θα> έχουμε... <συμίλαια> μπορούμε να έχουμε και τρίγωνα και λέμε τα κάλλια για να μαζέψουμε μετά για Τρίγωνα το πάρα έχουμε ένα την αλλά Α, αυτό ξέρει τι απαγορεύει τους, κακός. Ναι αλλά το καταλάβει η Google ότι εγώ στα ελληνικά είπα σε πότες που δεν ακούει και δεν αφημιώνει οτιοκόμητης για αυτό το πράγμα... <laughs> Εντάξει. Τότε θα έχει η Google, λέει, τώρα σας κόψαμε Ε, το κάνει αυτό, το κάνει αυτό, πραγματικά δεν... Θα... Χαλάς. <χαλά> να μην Οπότε καλούμε τους πάντες να έρθουν, <laughs> <χρήστευνο> Ένα που ακροτεί παππού γι' αυτό Και διαβάζω ένα ταμπλό. αυτός είναι και αυτή είναι η επίτιμη αγροτής. Αν ν' μ' αρέσεις, θα έναν τίτλο. Αυτό το επίτιμο Έλα, αυτός το Και την άλλη που ήταν στο βιβλίο και έγινε μετά. Η άλλη που ήταν στο βιβλίο. δεν έγινε μετά. Τέλος Αυτό για τη συνάντηση. Δεν φιλάμε ποιο είναι ε, Αυτό το... καταλάβει πιο λόγο πάει το μου. <σ> Α, ναι, Γιατί εντάξει, Ε, θέλω να και τον επόμενο ποιος είναι. Ποιος είναι. Ε, Λοιπόν, Οπότε για να τελειώσουμε το θέμα της καλούμε όσοι θέλουν να έρθουν. Θα βγουν άρθρο και yeah. να πιάσουμε καλά να μιλήσουμε και τέτοια πράγματα. Οκ. Α, εδώ ο βλέπω. το άρεσε η ιδέα. Πού? Λέω, Χρυστοφθεί το άρεσε η ιδέα. Δεν θα <φέρω>. σου <στασιακή> Θα φέρω και την κάμερα λέω. Θα, φίσω θα φίσω. και την κάμερα. Στα που. την κάμερα του Χρυστοφθεί, δεν να δείτε μας. <στάξεις> ναι, <στάξεις> ναι, πάρα πολύ. Είναι <στάξεις> <αρέσει. στάξεις> <στάξεις> <onions> Α, επίση θα έχει, να πούμε, θα έχει και extra event με Ε, <στάξεις> Τι λέγαμε παλιά για κατσαρίδα. Τι λέγαμε, παλιά για κατσαρίδα. Εγώ ξέρω ότι οι κατσαρίδες άμα τις βάλεις σε φάρμακο πάνω στο τριπλό να Α, ah, εγώ ξέρω Φυσί. τι λέγαμε. Ήταν στο πρώτο πόδι, podcast ναι, και με, με τα... Πώς πώς είναι είναι και τα παράξενα. Και μου που λέμε, Ο που φάει σε Να podcast λέγαμε μεταξύ να πούμε για την παράσταση στην κατσαρίδα. Όχι. Αφού αυτό... το πήγε ο Apple και το είδε. Βέβαιας καλά να πούμε ότι το κομμάτι των events πάει το στην δεν έχουμε καθόλου events α πούμε. Ε, εντάξεις. Αλλά θα πούμε για την κατσαρίδα. Η οποία από εδώ πέρα πέφτει τότε. Ξαρόνιο. <χει> λοιπόν, ε, θα πέζεται για και το καιρό ακόμα από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω ακριβ, ακριβές τέλος, αλλά μάλλον ρυθμίζεται από το πόσο κόσμο έχει ποιοι. Χθες ήταν, ήταν γεμάτο. Εσύ είπαμε δεν έχει κανένα σηματίζει. Χθες ήταν Να πούμε ότι είναι ωραίο θεατρικό, ένα ωραίο θεατρικό, έξυπνο. Αν και φτωχώ σε σκηνικά και τέτοια, αναμενόμενο βέβαια. Ε, από δύο άτομα παίζεται. Τους οποίους τα ονόματα... Ο Ταλίνις το έχεις σκηνικά νομίζω έχεις έχει μία σκάλα μόνος. <laughs> ναι, είναι δύο άτομα και μία σκάλα. Η σκάλα αυτό είναι η εκκληόμηση. Σκηνικά, μοίμο. έτσι. Ah, γιατί από... Ε, <συνάχιση> ενδυμασίες και τέτοια. <συνάχι> μπορεί, αλάσεις, μπορεί, αλάσεις. μπορεί να αλλάζουν και 4 φορές. Εντάξει. Και το θέμα είναι πώς... Το, δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν βοηθούς, είναι μόνοι τους. Ξέρω εγώ. Δηλαδή... Είναι δεσμευμένο έτσι ώστε... Εμφανίζεται με όλα τα ρούχα στην αρχή και σιγά σιγά... Βγάζουν κάποια που μέσα έχουν άλλα και μετά τα συνεφοράτες. Έχεις την ιστορία της, την υπόθεση του έργου. Η υπόθεση είναι, καταρχά το έργο είναι τανταϊστικό, είναι... ακολουθεί το κίνημα του Αυτό που έγραφε. <laughs> το οποίο μεταφράζεται για τον... Πες αυτό και θα Μία πούμε, ενημερωμένο με αυτά τα πράγματα Κροατή. Κυρίως ως καφρίλα, ναι, okay. ε, Καφρίλα, αναπάντεχα σχόλια και τέτοια πράγματα. Ε, ωραία, η ιστορία είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας κατσαρίδας η οποία εξορίζεται από, το, από την πόλη της, που είναι μέσα σε ένα σπίτι γιατί έκανε κάποιες κάποια, κάποια ταξίες. <laughs> έτσι, <laughs> <laughs> Και φεύγοντας από εκεί, επειδή τώρα ρώτησε να πάει στο φεγγάρι, προσπαθεί να το πετύχει. Ωραία την πορεία για να το πετύχει αυτό, συναντάει κάποιες άλλες ε, μορφές ζωής Α. δηλαδή είτε κάποια έντομα είτε ανθρώπους, δεν θα πω λεπτομέρειες άλλες ε, και κάθε ε, μία από αυτές τις συναντήσεις αποτελεί σταθμό για το πώς θα αλλάξει η λογική της πάνω σε αυτό Α. δηλαδή σε κάποια σημεία δεκυβεύεται κιόλας το αν Δηλαδή αρχίζει να σκέφτεται και αυτή αν πραγματικά θέλει να μπει στο ή το κάνει γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή της. Σωστό. Γενικότερα το έργο έχει αρκετές ανατροπές και α πούμε έχει και διάδραση με το κοινό. Σε κάποια φάση δηλαδή διαλέγουν έναν τύπο... δεν ξέρω να γίνεταις όλες οι γιατί μου φάνηκε ότι είναι και λίγο αυτοσχεδιασμός σε κάποια σημεία. Ωραία. Διαλέγουν έναν τύπο από το κοινό ο οποίος ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Ωραία και μιλάει με έναν από τους τοπιούς. έχει και, κάτι, και κάποια ωραία σχόλια ρε παιδί μου ξέρω εγώ που δεν τα περιμένεις και καταλήγει το, στο τέλος το έργο, δεν θα πω πώς τελειώνει αλλά καταλήγει ουσιαστικά να... Ε, προβληματίζει, αν να το πω τον θεατή σχετικά με με το αν αυτά που αισθανόμαστε ότι αποτείνουν στόχοι της ζωής μας και θέλουμε πολύ να τα κατακτήσουμε αν όντως είναι στόχοι ή απλά εμείς τα δημιουργούμε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας και να μην περιμένουμε απλά να πεθάνουμε, ξέρω εγώ. Αυτό. Κατάω. Και τελικώς, ας πούμε, διεκ... ε... προλογάνεται το ερώτημα του αν η στόχη είναι όντως στόχη είναι πράγματα τα οποία ήδη τα έχουμε καταφέρει αλλά δεν το παραδεχόμαστε απλά για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με κάποιους στόχους. Αυτό ο εδώ. Με πάση περιπτώσει ανάμεικτα ασχολείται αυτή την παράσταση. Οι άτομα που λένε τους άρεσε πάρα πολύ, οι άτομα που λένε... Και... οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν άτομα που πήγαιναν και κάνουν θέατρο οι ίδιοι. Οπότε του τους άρεσε αυτό γιατί ήταν ένα διαφορετικό πράγμα και ήταν πώς μπορούν να θέσουν θέατρος πάνω από μια διαφορετική πτυχή τους. Αλλά σαν γενικά θεατρικό κάποιος που δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το θέατρο. Μου είπαν ότι δεν θα το αρέσει. Το δεν ξέρω πάλι το... Κοίταξε, να σου πω την προσωπική μου άποψη δεν δε ξέρω αν εκφράζει περισσότερο κόσμο. Καταρχάς να πω ότι εγώ από όσου άκουσα σχόλια ήταν όλα καλά. Δεν έχω ακούσει από, από κανένα κακό σχόλιο. Σε πρώτη μου λέει <laughs> ότι άκουσε άσχημο σχόλιο. Τώρα, από εκεί πέρα από οι άνθρωποι, ε, αυτοί που παίζανε δεν ξέρω πόσο έμπειροι είναι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω καθόλου background γιατί δεν έψαξα να βρω κάτι φορά. Πήγα δηλαδή έτσι απλά. Ε, Φαίνεται να παίζουν πολύ ωραία το ρόλο τους δηλαδή μέσα σε παράσταση σκέψου έχει ε, θέατρο, τραγούδι όταν λέμε τραγούδι πολλά τραγούδια, δύο-τρία τραγούδια ξέρω εγώ λένε που δεν είναι και το απλό τον ιστοποιός έτσι να αυτό, χορό ε, κάποια ας πούμε δρόμενα μεταξύ τους, αυτοσχεδιασμό διάδραση με το κοινό, ε, πολλές φορές ε, εγώ αισθάνθηκα ότι κάτι ξέχασαν και το σώσανε αλλά αισθάνθηκα από την άλλη ότι oh. ο τρόπος με τον οποίο τους σώσανε ήταν καλύτερο από αυτό που θα έλεγα στην αρχή oh. αν ήταν αυτό και δεν ήταν με στον πόρκο όλο αυτό να γίνει yeah. και όπως λες κι εσύ, όντως έχει πάρα, πολλά, πάρα πολλές ασκήσεις που ξέρω ότι γίνονται σες θεατρικές ομάδες από φίλους και γυναίκες που κάνουν τις ίδιες δηλαδή και εκεί πέρα. Δηλαδή μια άσκηση που την κάνει αυτός ο οποίος τώρα ξεκινάει να αποθαίνει θέατρο την κάνουν κι αυτοί. Οπότε κατά τη γνώμη μου είναι ένα ωραίο έργο, εγώ προτείνω οποιοδήποτε θέλει να βγάλει συμπεράσματα να πάει να το δει μόνος του, να μην ακούσει άλλο που του είπε Γιατί μην περιμένει τα διδύτερη παραγωγή κρατικού θεάτρου, εννοείται Αλλά το σενάριο είναι πραγματικά έξυπνο Και παίζετε στο Εγνατία Παίζετε στο Εγνατία, ε, νομίζω όχι όλες τις μέρες εβδομάδος ναι. ε, Το εισιτήριο του φοιτητικού είναι 15 ευρώ το κανονικό είναι 20. Αρκετά αναβασμένη τιμή. έτσι; Δηλαδή δεν το περίμενα για τόσο μεγάλη τιμή, αλλά αν ότι είναι δύο άτομα που βγάζουν δύο ώρες έργο, για νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα λευταία. Άμα το Δικαίνη σας μας πει την άποψη του. Ναι, εγώ θα το συμφωνήσω με λέω κατά θέμα. Έλεγα να βγάλω ένα θέμα, ναι. Δεν θα έπρεπε να σβεί, υποτιμήτω το πού. το καταβάλουμε, το να σβείτε το Τα Α, Τι Τι να πω, τελείωσε το οξυνιατικό, πω ότι καστεύω Όχι, όχι, σε κατάσταση Ναι, το και να τρία πράγματα πρέπει να ξέρετε για τον Τρία! Ναι, ναι, αλλά, ναι. <laughs> ε... θα το το ε, ένα ότι η θα αποκλειστεί από τα χιόνια. Ε, το α... που μένει στο κέντρο της πόλης στη Toonback ε, και το παλιό. Είσαι θα αποκλειώσουν, δεν έχει πρόβλημα. <laughs> <laughs> <laughs> θα είχα απο... θα... αποκλειστεί για να έρθει δηλαδή. ε, <laughs> το στο βάδιο χείρι του λέει άμε, το πέρα, δεν μ' αφήσω για θα έχω αποκλειστεί τα χιόνια. Δεν αυτό. Είπαμε μπορεί να μην πάμε. δηλαδή η ε, δεύτερο ότι... Δεύτερο να πούμε ότι κάτι άσχημα το χρήστητο αλλά πρέπει να τολιστεί yeah. ότι αυτή τη στιγμή ο δρόμος έχει πάνω χιλιά και είναι όπως πάντα που μου έχει βγει. Και ο και το καλοκαίρι. είναι, <χωρή> ε, <το σου> <χωρή> <χωρή> και ο είναι πάντα αποκλεισμένος. Και εκεί Και τι είναι τα άλλα Εσύ Και το ένα εσύ το είπες μου. Εγώ αυτό που έχω τόσο που το άλλο πραγματικό μου είναι ότι αυτό είναι το ράωσιμο Γιατί ο Chuck Noise ξέρει που πείσκεται Ο Chuck Noise ξέρει βρίσκεται μικρός Alex Που ξεχόρησε την μικρή Ανούλα από το φορυγό Και πάρουν και έρθουν οι Big Max λεπού έτσι και του φέρνουν Έτσι Εκόμα ένα είναι Έχει 300 φτώσεις, θα πάμε βλέπουμε Εντάξει Λοιπόν, το επόμενο podcast δεν θα βγει σε 2 εβδομάδες Δηλαδή 31 Δικεμίου θα βγει σε 2 εβδομάδες και μία μέρα Δηλαδή 1 εβδομάδιου Για να είναι. Και εμείς <συγλώδη> θα κλείσουμε ένα χρόνο Έτσι, στ... στα μικρόφωνα Στα mics, στα mics, στα zens Εγώ επίσης λέω πια στο <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> Θα φτιάξουμε ένα ρομποτάκι, <συγλώδη> πολύ μικρό με ροδάκια Θα, <συγλώδη> θα Πάω στο πα, στο ροδάκι, πάνω στο ρομποτάκι αυτό πάνω, <συγλώδη> πάνω Θα είναι το μικρόφωνο Ή το zens ή οτιδήποτε Και αυτό θα έχει ένα ανεσυντήριο και την εκδεύει που είναι ο ήχος Ωραία και πηγαίνετε εξαριστέρα να λόγω με τον μιλάει Και δεν μπορούσα να μην όχι εντάξει, δεν έχει πολλά πολλή ποιο Αν καταλήξεις το ροπτάκι τρεις την καβάλα, θα γίνει μετά Δεν Κι εκεί στην ιδέα, με την Εντάξει, την άλλη ιδέα που λέγαμε πριν Δηλαδή να κάνουμε ένα θεμάτων για το podcast οποίο θα ε, με το νέο έτος μαζί Και... Μέχρι, Μέχρι τότε... <laughs> με νέους διαγωνισμούς Μέχρι τότε συντονιστείτε στο... www.newsfilter.gr Αλλά προσέσεις γιατί οι συντονισμούς πρέπει να είναι σωστός Αυτά Γεια σας, Γεια σας. Γεια. Καλή χρονιά!